Στο όνομα του Πατρό και του Ιωτάνη, του Βασιλεύχου,ράνη παράκτη το πνεύμα τη Ελιθία Πανταχού, και τα πάντα πληρών. Θεσσαυρό των αγαθών και ζωή, κορυβό ελθέ και ασκήνωση ονειμή, και καθάριστον μα πα κυρίω, και όσων ερχάτε ψυχάσιμων. Χαίρετε. Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλο. Τελείωσε το καλοκαίρι αυτό. Τελείωσαν οι ωραίε τρίτε, άρχισαν μαύρε τρίτε. Δεν πίνε καμιά πορεία; <σομίως> ναι. Τι το πιστεύω σα. Ε, Τι θέμα σκεφτήκαμε σήμερα, έχοντας, έχοντας υπόψη μας ότι πάσχουμε από το να ζούμε το εξωτερικό και όχι το εσωτερικό, το ουσιαστικό, και αυτό είναι φαινόμενο που συμβαίνει και στην κοσμική ζωή, αλλά και στην πνευματική ζωή, δηλαδή πιο ότι δεν εμβαθύνουμε στα πράγματα και τα ζούμε στην επιφάνειά τους. Για παράδειγμα στην πνευματική ζωή βλέπουμε τα πράγματα στην εξωτερική τους μορφή και όχι στο βάθος τους. Ακόμη και η έννοια του κακού εντοπίζεται στη συμπεριφορά στα εξωτερικά φαινόμενα και όχι στην ουσία τους. Και έτσι δεν μπορούμε να θεραπευτούμε, δηλαδή να ζωντανέψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, την καρδιά μας. Γι' αυτόν τον λόγο επειδή τονίζουμε όταν αφαιρόμαστε στα λάθη μας ή γενικότερα στην αμαρτία εντοπίζουμε το πρόβλημά μας στην παράβαση κάποιων νόμων ή κανόνων χωρίς να βλέπουμε την ρίζα του κακού, την ρίζα του προβλήματος μας είναι αναγκαίο και απαραίτητο να βρούμε την αιτία πολλών πραγμάτων και καταστάσεων. Έτσι θεωρήσαμε ότι η ρίζα πολλών προβλημάτων μας ξεκινάει από ένα πάθος που κοσμικά μπορούμε να ονομάσουμε ανθραπαρέσκεια και πνευματικά και ενοδοξία. Η αγωνία μας, δηλαδή, να αρέσουμε στους ανθρώπους. Η αγωνία μας να μας αναγνωρίσουν οι άνθρωποι. Και σε αυτή μας την αγωνία... προδόνουμε, εκθέτουμε... την καρδιά μας, την ανάγκη της καρδιάς μας... και υποκρινόμεθα. Όλο το σύστημα έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε και στον κόσμο και στην Εκκλησία, αλλά κυρίως μέσα μας, έχει να κάνει με την απομάκρυνσή μας από το ουσιώδες, από το αληθινό, από το πνευματικό και εξαντλούμεθα στο ψεύτικο, στο φαινόμενο, <χει> στην εικόνα. Αυτό είναι κάτι που μας καταδυναστεύει όλους. Έτσι προσέχουμε τα εξωτερικά πάθη και αγνοούμε τα εσωτερικά. Πολλοί λόγος μπορεί να γίνει για μία εκτροπή, για ένα λάθος μας. Για ένα λάθος μπορούμε να δούμε σε άλλους ανθρώπους. Δεν επιχειρούμε να πάμε παραπέρα και να δούμε την ρίζα του προβλήματος. Θα δούμε σε κάποια κείμενα στη συνέχεια πως τα πάθη και συμπλέκονται μεταξύ τους και πως το ένα πάθος γεννά το άλλο πάθος. Μία λοιπόν παρατήρηση πρώτη είναι ότι ζούμε το επιφανειακό. Ζούμε αυτό που φαίνεται και όχι αυτό που πραγματικά είναι. Οι χριστιανοί εμεί. Στην πραγματικότητα αφήσαμε τον Λόγο του Κυρίου. Δεν μας ενδιαφέρει ο Λόγος του Κυρίου, ο Ευαγγελικός Λόγος. Θέλει δηλαδή, το θέλημά Του. Και ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το θέλημά Του να το μεταφράσουμε στην προσωπική μας ζωή γιατί πολύ απλά αυτό που εμείς θεωρούμε αλήθεια είναι αυτό που φαίνεται στο νου μας, στη λογική μας δίκαιο και νόμιμο. Αυτή λοιπόν η λογική που έχουμε, που διαμορφώθηκε μέσα μας στην οποία δεν είναι αμέτωχη η κοινωνία το πλαίσιο στο οποίο ζούμε, η κοινωνία, οι ανάγκες μας, τα πάθη μας διαμορφώσαν μία λογική. Για μας αυτό θεωρείται κριτήριο αλήθειας και κριτήριο ορθής ζωής. Η στάση ζωής μας δεν καθορίζεται τόσο από την αλήθεια του Κυρίου Ούτε ανησυχούμε επίσης αν αυτό που επιλέγουμε είναι αληθινό εφόσον φαίνεται σύμφωνα με τη λογική μας. Θεωρούμε ως κριτήριο αλήθειας τη λογική μας. Και όταν λέμε γενι... λογική είναι μια γενικότερη εσωτερική επιλογή και ένα εσωτερικό γενικότερο φρόνημα για το τι θεωρούμε σωστό, τι λάθος, τι αρέτη, τι κακία. Τι υγιές, τι αρρώστια. Έτσι όλη η ζωή μας έχει αυτόν τον κανόνα. Η ζωή μας ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. Τι φαίνεται σε μας σωστό. Όμως άλλο τι φαίνεται σωστό και άλλο ποιο είναι πραγματικά σωστό. Έχουμε διάφορες επιλογές σε αυτό. Διάφορα κριτήρια. Ή θα επιλέξουμε λοιπόν αυτό που φρονούμε ότι είναι σωστό ή αυτό θα το αμφισβητήσουμε και μέσα από την πίστη μας στο Χριστό θα δεχθούμε να ακολουθήσουμε το θέλημά του, το λόγο του. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνει συμβαίνουν καθημερινά διάφορες προκλήσεις που σε αυτές τις προκλήσεις πρέπει να απαντήσουμε, να τοποθετηθούμε. Σε αυτή λοιπόν την τοποθέτηση. Κρίνεται πάρα πολλά πράγματα. Ανάργο από απαντούμε στη ζωή μας στα γεγονότα της ζωής μας φανερώνεται μέσα μας τι επιλογή έχουμε κάνει. Και σε αυτή μας την επιλογή πολλές φορές εάν έχουμε διάκριση θα δούμε ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτό που λέμε ότι είμαστε από αυτό που επιλέγουμε. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά η πράξη μας δεν μαρτυρεί καθόλου κάτι τέτοιο. Λείπει η έμπνευση, λείπει το Πνεύμα του Θεού, για να ζωντανέψει το Είναι μας. Ό,τι λοιπόν θεωρούμε δίκαιων και λογικών, το θεωρούμε και πνευματικό ή θέλημα Θεού. Είναι όμω έτσι τα πράγματα. Το Πνεύμα του Θεού όμως ο Κύριός μας κρίνει διαφορετικά. Γιατί είναι καρδιογνώστης. Εμείς μπορέ, μπορούμε να απατούμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Είτε άθελά μα είτε θελημένα. Ο καρδιογνώστης όμως ξέρει την καρδιά μας και τα κίνητρα της καρδιάς μας και τα κίνητρα και τη διαθέση των πραξιών μας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση. Μέσα λοιπόν σε αυτή την έλλειψη, στην απουσία του πνεύματο τόσο πιο πολύ έντονα παρουσιάζεται η ανάγκη για την προβολή της εικόνας μας. Όταν λείπει το πνεύμα υπάρχει ανάγκη για την εικόνα. Όταν λύγει, λείπει η έμπνευση, λείπει η ζωή, τότε τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για να αποδείξουμε αυτό που δεν έχουμε. Η έλλειψή μας Μα οδηγεί στην ανάγκη για προβολή, για την απόδειξη της καλής μας εικόνας, της καλής μας μορφής. Έτσι λοιπόν αγωνιούμε για αναγνώριση και καταξίωση. Η ανάγκη μας για καταξίωση και αναγνώριση, αυτή η αγωνία είναι πολύ καθοριστική. Στην καθημερινότητά μας. Να το δούμε λίγο, να το ψάξουμε ο καθένας στον χώρο του που είναι... αγωνία να είναι επιτυχημένο. Γιατί... και αυτή η αγωνία μας, να είμαστε επιτυχημένοι... μας κάνει και λιγότερο αποτελεσματικούς. Γιατί έχουμε αγωνία ο καθένας στον χώρο του να είναι επιτυχημένο και άγχεται για αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας θα ένα πρόσχημα, μία πρόφαση, λέει γιατί αγαπώ τον κόσμο. Γιατί δεν θέλω να τους ανθρώπους. Στην ουσία δεν θέλουμε να χάσουν οι άλλοι την καλή εικόνα για μα. Και ο καλός Θεός μπορεί να οικονομήσει να τα πάμε χάλια, να αποτύχουμε. για αυτήν την ευλογία. Γιατί ακριβώς θα γκρεμιστεί το ψεύτικο. Η σύγχρονη μορφή ειδωλολατρείας είναι η κενοδοξία. Τι είναι η κενοδοξία. Η λατρεία του εγώ, η λατρεία του εαυτού μου. Όλη η δομή του συστήματος αυτού της φθοράς, της αμαρτίας, είναι στηριχμένη σε αυτό. Δέστε λίγο τηλεόραση, δέστε τον εαυτό μας πώς σκεφτόμαστε, πώς συζητούμε. Ο καθένας έχει έναν ανταγωνισμό και μια αγωνία πώς να κυριαρχήσει του άλλου να αποδείξει ότι κάτι είναι. Η ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι κάτι είμαστε δεν είναι υποπτώ Δεν δείχνει ότι τελικά δεν είμαστε τίποτα Υπάρχει κενό μέσα μας Η ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι κάτι είμαστε είναι η ανάγκη μας να δοξαστούμε Γιατί γιατί δεν είμαστε δοξασμένοι από μία άλλη δόξα που δε ευθύρεται από μία άλλη αποδοχή που δεν μπορεί να ανατραπεί και να προσβληθεί μέσα στην καρδιά μα. Αυτό λοιπόν το κενό που υπάρχει μέσα μα. Αυτή η έλλειψη, αυτή η ενοχικότητα, αυτή η ανασφάλεια, η υπαρξιακή ανασφάλεια και η ψυχολογική ανασφάλεια μέσα στην καθημερινότητα μας διαπροσωπικές σχέσεις μας εκβιάζει, μας τείνει στον τοίχο και μας λέει προσπάθησε να επιβιώσεις, δεν δηλαδή, είναι να αποδείξεις ότι κατήσεις. Είτε στον κόσμο να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να μου πράγμα να με χειροκροτήσουν και όταν σου λέει άλλο και τι έγινε να αποτύχεις, μην την τείνε που με που με εμπιστεύτηκαν, τι ωραίο πρόσχημα, στην ουσία είναι ο φόβος, μην κρεμιστεί αυτό που φτιάξαμε μέχρι τώρα. Και με μεγάλη μας ότι από μικρή προσπαθούν να φτιάξουμε κάτι που δεν έχει σχέση με την αλήθεια, την δική μας, ψυχολογικό πρόβλημα και την αλήθεια του Θεού, πνευματικό πρόβλημα. Όταν λοιπόν χτίζουμε κάτι που δεν έχει σχέση με το είναι μα, με την κλίση μα, με το πρόσωπό μα, αυτό δεν φέρει συγκρούσει, δεν φέρει ψυχολογικά προβλήματα. Είμαστε μακριά από αυτό που πραγματικά είμαστε. Και όταν λοιπόν δεν είμαστε και αληθινοί στην πνευματική μα ανάπτυξη, δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και δεν αναγνωρίζουμε τα χάλια μα, υποκρινόμαστε τον Άγιο, τον ενάρετο, αγωνιούμε να ξεπυρώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού προσβάλλοντα τον Σταυρό του. Έχουμε πνευματικό πρόβλημα και είμαστε τελείως ανελεύθεροι, είμαστε σκλαβωμένοι. Η μεγαλύτερη σκλαβιά που ο άνθρωπος ζει στην πνευματική ζωή δεν είναι οι κανόνες Εκκλησίας. Δεν είναι οι απαγορεύσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι τι κρύβεται επίσης από τις οι κανόνες Εκκλησίας και τις απαγορεύσεις. Πώς το μεταφράζουμε εμείς. Η εχμαλωσία δεν είναι που μου λέει εκκλησία μην κάνει εκείνο, μην κάνει το άλλο. Είναι που εγώ το αντιλαμβάνομαι και ίσως η Εκκλησία μου το δίνει έτσι ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθώ, δηλαδή θα ξεπυρώσω το χρέος μου στον Θεό. Και αυτό είναι πνευματικό πρόβλημα. Γιατί ξεπυρώθηκε με τον Σταυρό Του. Άρα τι, είμαι εχμάλωτος. και νιώθω πιασμένος και νιώθω να με απειλεί ο Θεός. Και πρέπει τον Θεό να τον εξαγοράσω. Μα ο Θεό δεν εξαγοράζει γιατί ήδη δίδεται. Όταν δεν το αντιληφθώ έτσι, γιατί έχω μεγαλώσει με μια λογική ότι όλα κατακτώνται, όλα επιτυγχάνονται, όλα ανταμείβονται, δεν είμαι ελεύθερος μέσα μου. Και αυτή η ανελευθερία μου μου μεγαλώνει την ανάγκη να αποδείξω ότι κάτι είμαι. Η μεγαλύτερη σκλαβιά που ζούμε είναι αυτή. Ο καθένας μας έχει ένα φάντασμα να ακολουθεί αυτό που πρέπει να γίνει. Όχι γιατί το θέλει ο Θεό, όχι γιατί θέλει η ψυχούλα μα, γιατί θέλουν οι γείτονε. Σα το ο πατέρα μας, η μάνα μας, ο πνευματικό μα, οι φίλοι μα, ο κόσμο, η γυναίκα μου, ο άντρα μου. Δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλω εγώ. Άρα, ζω με ένα φάντασμα των ανθρώπων που με παρακολουθούν να είμαι εντάξει. Στην ουσία δεν με παρακολουθούν. Εγώ του έβαλα να με παρακολουθούν. Εγώ νόμιζω ότι με παρακολουθούν. Και το χειρότερο είναι αν που με παρακολουθεί, μου θα με κατασφάξει και τι αμαρτίε μου. Τι πνευματική ζωή θα έχω. Τι προσευχή θα έχω, τι άνεση θα έχω στην καθημερινότητά μου. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, πρέπει να το δούμε πολύ σωστά. Για να... Γιατί τα πράγματα θα γίνουν πολύ διαφορετικά και άνετα με την καλή έννοια σε σχέση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν στη βάση τους έχει την καινοδοξία, την φιλοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια. Ο καθένας λοιπόν μέσα σε αυτή τη μειονεξία που διαμορφώνεται μέσα σε αυτό το κλίμα φαντασιώνεται τον εαυτό του σε υψηλές κλίσεις και καταστάσεις και εξανεμίζεται όλη την εσωτερική δύναμη και παθαίνει κόπο ο ψυχικός του κόσμος. <ΣΣΣ> Νιώθουμε ότι κάτι πρέπει να κυνηγούμε διαρκώς που δεν έχει να κάνει με την καρδιά μας δεν έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού, δεν έχει να κάνει με, με, με, με τη σχέση μας με τον Θεό, με την αλήθεια, αλλά έχει να κάνει με το όνειρο που έφτιαξε ο καθένα στον εαυτό του. Ονειροπολούμε τον εαυτό μας ως έναν Άγιον, ως έναν ήρωαν, σε έναν επιτυχημένο άνθρωπο, υπάρχει κοσμική έκφραση ονειοποροπόλου Νιοπορο... ο Νιοπορο... ο Νιοπορο... ο μου και φαντάζομαι αυτό μου να έχει παντρευτεί την πιο όμορφη γυναίκα, την πιο πλούσια, να έχω γίνει πάρα πολύ πλούσιο, να με αναγνωρίζει η κοινωνία, αν είναι δυνατόν να γίνω υπουργό, αν είναι δυνατόν να γίνω ο πρώτο ποδοσφαιριστής του κόσμου, ε, να... να γίνω ο επιχειρηματίας, επιχειρηματία. Είμαστε και πιο ευγενικά κάποιε φορέ, να γίνω πιο φιλάνθρωπο του κόσμου, να κάνω φιλανθρωπικά ιδρύματα, να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι με δοξάζουν. Και μετά να γίνω πιο σοφό, και μετά από όλα αυτά να μπω και στην εκκλησία, άνοιγμα τη εκκλησία, να μ' αρέσουν όλοι ότι έγινε καλό, παιδί, ξέβρασα τα πάθη μου, κοντεύω την αγιότητα, αν δεν την έχω φτάσει ήδη. Και από εκεί πέρα δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, και είμαι εθνικόφρονο, να γίνω κολοκοτρόνη, να γίνω καρεσκάκη, να σώσω όλο τον κόσμο. Καθίστε έχει μια φαντασία τέλο πάντων. Αυτό είναι το παραμύθι μα. Λίγο πολύ κάπω έτσι τα πράγματα φτιάχνουμε μέσα μα. Και χάνουμε τον απλούστατο δρόμο του Ήμαρτων και τι αγάπη του Θεού. Και αυτή η αγωνία μας να φτάσουμε ένα στόχο που είναι απιαστός, μας εξαντλεί εσωτερικά. Και δεν αποδεχόμαστε την κλήση μας εδώ σε ο Θεό. Το απλό πράγμα. Και θα δούμε, οι πατέρες μας τι λένε, ότι 50 χρόνια κι εσείς μπορείτε να ξεπληρώσει μια σωστή στιγμή που ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη και λέει το ήμαρτο. Όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι ψευδοί στόχοι που δεν μας εκφράζουν και δεν εκφράζουν την κλίση μας, είναι η κολασή μας, είναι ο καθημερινό μας βάσανο. Και ως ψυχολογικό γεγονός έτσι, ως πνευματικό γεγονός, δεν μας γεννά μια σωστή στάση ζωής, δεν μας γεννά μια, ένα σωστό ήμαρτο. Μια αληθήνη μετάνεια και μια σωστή στάση προσευχής. Λένε οι πατέρες μας κάπου πολύ όμορφα, ότι η φιλαργυρία και η καινοδοξία γεννούν τη φιλονικία. Για ποιο λόγο, όταν είσαι φιλάργυρος, αντιπαλεύεις πώς θα πάρεις από τον άλλο, πώς θα σου πάρει ο άλλος, θα έχεις μια... Σύγκρουση, ποιο εκλέψε ποιον ή ποιο θα πάρει περισσότερο από τον άλλο, μια διαπραγμάτευση εμπορική αυτού του είδου, όταν ο άλλο είναι φιλάργυρο, θα φέρει αναγκαστικά μια σύγκρουση. Αν αισθανθήσει ότι ο άλλο σου έκλεψε 50 ευρώ, θα γίνει χάμος. Ε, Γιατί, αισθάνεται ότι αυτήν η περιουσία μου την πήρε κάποιο άλλο. Γεννά διχόνια. Όταν λοιπόν, κατά την μορφή κοινοδοξία, που είναι μια διεκδίκηση αναγνώριση από τον άλλο, η διεκδίκηση των πρωτίων, η διεκδίκηση αποδοχή, φέρει ανταγωνισμό, φέρει σύγκρουση. Όταν ο άλλος είναι, και οδόδο, όταν είναι καινόδοξος, όσο δεν είμαστε καινόδοξοι και ζητούμε την αναγνώριση των άλλων, παρακολουθούμε τη γνώμη των άλλων ανθρώπων. Βλέπουμε άλλο σε ποια κατάσταση είναι. Μπασμένονται λογισμοί, σύγκρισης. Πώς είναι ο άλλος, πώς είμαστε εμείς. Ποια είναι η ζωή του άλλου, ποια είναι η δική μας. Και αυτό το πράγμα φέρνει μια εσωτερική σύγκρουση και μα γεννά δυσάρεστα και αρνητικά συναισθήματα μέσα από αυτούς τους λογισμού για τον άλλο. Αυτό τι θα φέρει? Διχόνοια. Απομάκρυση. Χωρισμό. Σιγά σιγά λοιπόν χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα να μην έχουμε ζωντανή προσευχή. Ζωντανή προσευχή ποια είναι η ανεπιτίδευτή προσευχή. Αυτή... Που βγαίνει από την καρδιά μας όπως νιώθει η καρδιά μας, όπως το μικρό παιδί απευθύνεται στον πατέρα. Χωρίς επιτίδευση, χωρίς πονηριά. Η βάση, ένα από τα συστατικά της καινοδοξίας είναι η πονηριά. Προκειμένου να επιτύχω αυτό που έχω στο μυαλό μου, να το αναγνώση τον άλλο και να με δοξάζω με χειροκροτού και το πλήθο να διάγεται θετικά προς εμένα, τι κάνω, υποκρίνομαι. Βρίσκω διάφορους πονηρούς τρόπους να εκφραστώ με τέτοιον τρόπο που θα αρέσει στον άλλο. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τον άλλο για να με αποδεχθεί. Όπως το μικρό παιδάκι που είναι σε μια οικογένεια που έχει προβλήματα και έχει στενάχωρες καταστάσεις ή συγκρούνται οι γονείς ή κάποια άλλα πράγματα και ασθενοχωρείται το παιδάκι και δεν νιώθει ασφαλή συναισθηματικά. Τι κάνει το παιδάκι. Προσπαθεί να χαροποιήσει τον μπαμπά και τη μαμά να βρει μια θετικότερη ατμόσφαιρα γιατί το παιδί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τι κάνει τότε, Τι θέλει ο μπαμπάς, να γίνει καλά, Η μαμά να κάνει αυτό. Και αφήνει την πραγματικότητα δική του και παίρνει την εικόνα και αυτό που θα ικανοποιήσει του γονεί του. Αυτό τι θα κάνει, σιγά σιγά γίνει ψεύτικο το καημένο. Και αν πέχα μεγάλο, θα είναι σαν το κρεμμύδι. Τόσα περιτυλίγματα πολλά, Που αντί να δει ποια είναι η καρδιά του. Έτσι λοιπόν και στην προσευχή. Σιγά σιγά γεννέται μέσα μας υποκρισία ως ήθος, ως τρόπος ζωής, γινόμαστε πονηροί. Μπαίνω σε μια εκκλησία και προσπαθώ να υποψιαστώ, αν υποψιαστώ. Λοιπόν, ποια είναι η συμπεριφρά των ανθρώπων, ποιο είναι το στυλ που περνάει εδώ, ποιοι είναι οι άνθρωποι, για να μπορώ να συσχηματιστώ, να γίνω αποδεκτός και να με αναγνωρίσουν. Να τους ενθουσιάσω, να με θαυμάσουνε, να πουλήσω το παραμύθι μου, το προϊόν μου, το εγώ μου δηλαδή για να, να μην χειροκροτήσουνε. Αυτό δεν θα με κάνει πονηρόν, ψεύτη, απατιώνα, πρώτα του εαυτού μου. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να φέρει η στην ψυχή μας. Εδώ βρήκα κάτι που είχαμε διαβάσει κι άλλη φορά που το λέει πάρα πολύ ωραία. Αλλήμωνο Θεέ μου, Θεέ μου, τι συμφορά. Δεν υπάρχουν πια χριστιανοί, σχεδόν όλοι έχουν γίνει εχθροί του Χριστού. Λένε πως είμαι τρελός, αλλά δίχως δεν μπαίνουμε μέσα στη βασιλεία του Θεού. Για να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο πρέπει να είμαστε τρελοί. Όχι πονηροί τρελοί. Όσο οι άνθρωποι θα είναι λογικοί και με ξερά μυαλά, ο πονηρός είναι ο έξυπνο έτσι, που έχει τα μυαλά του που λειτουργούν μια χαρά, η βασιλία δεν θα έρθει στη γη. Θα γίνει μια ανατροπή μέσα μας. Αυτή η ανατροπή όμως για να γίνει θέλει κίνητρο. Χρειάζεται να υπάρχει λόγος. Η ανατροπή γίνεται κάποιο κάποιος Αυτό Αυτός ερωτάς του, να... του αλλάζει τα φώτα. Αλλάζει δεδομένα μέσα, του αλλάζει στόχους, αλλάζει ε, καταστάσεις. Λοιπόν, αν μέσα μας δεν κινηθεί κάτι καρδιακά προς την αγάπη του Θεού δεν θα μας ανατρέψει τον κόσμο ο νόμος του Θεού, η απειλή του Θεού ή η βία του Θεού. Μόνο εν ελευθερία μπορεί να γίνει αυτό και να γίνει αυτό χρειάζεται να θελεχθεί η καρδιά μας, να εμπνευστεί η καρδιά μας, έξω από σχήματα και νόμους και κανόνες, να ανατσιζήσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί είμαστε αποτυχήμενοι και έχουμε ένα κενό και ένα διέξοδο που δείπω να τους κόσμους τις πλάτες μας και ψάχνουμε στα τυφλά, αλλά με διάθεση θετική ή γιατί. Κάτι καλό μας άγγιξε από τον Θεό και μας ξύπνησε μέσα μας και εγωιτευτήκαμε και στραφήκαμε προς τον Θεό. Αν κάποιος κάνει το αντίθετο, δεν δίνει πίστη σημασία στη δουλειά των άλλων, θα μπορούσε να είναι και αυτό πολύ άνθρωπο. Οι γενικότητες δεν απαντώνται σωστά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γενικά. Ανάλογα, Είπαμε και πριν, ποιο είναι το κίνητρο. Γιατί δεν δίνω σημασία στη γνώμη των άλλων. Γιατί τους περιφρονώ. Γιατί είμαι σκληρόκαρδο. Ή γιατί πραγματικά δεν με διαφέρει η γνώμη των άλλων ανθρώπων. Γιατί δεν του υπολογίζω. Αν δώσω σημασία στη γνώμη των άλλων, όχι για να μου πούν μπράβο. Αλλά για να δώσει σε ποια κατάσταση, είναι για να δώσω χαρά και ανάπαυση, είναι άλλο πράγμα. Δίνω σημασία στον άλλο και δίνω σημασία στη γνώμη τους, όχι ως προς τις διαθέσεις του για μένα, αλλά δίνω σημασία στον άλλο σε ποια κατάσταση είναι και τι έχει ανάγκη για να είναι από αυτή. Αιτία, λέει πάλι ο πατέρες μας, πολλών πτώσεων και αμαρτιών είναι κοινοδοξία. Γιατί, κενοδοξία σημαίνει δεν εμπιστεύουμε την χάρη του Θεού και πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν λατρεύω τον Χριστό, λατρεύω τον εαυτό μου. Αυτό τι κάνει, διώχνει τη χάρη του Θεού. Και έρχονται οι πτώσει για να μάθω τον τρόπο που θεραπεύουν, που είναι η συντριβή και η μετάνοια. Η κενοδοξία είναι εχθρό τη συντριβή. Εχθρό τη μετανία. Η μετάνοια και η συντριβή είναι που μα ανοίγει στο έλεος του Θεού, το οποίο μα σώζει. Με την καινοδοξία λοιπόν αρνούμεθα αυτή την οδό της σωτηρίας του Θεού Ελέους και της αγάπης του Θεού. Για αυτόν τον λόγο η καινοδοξία μαστερεί από την αγάπη του Θεού, γεννά την κατακριτικότητα, γιατί εφόσον εγώ σπουδαίω πιστεύω πως κάποιο είμαι, φουσκώνω μέσα μου και ζητώ οι άνθρωποι να μου το αναγνωρίσουν αυτό, για να νιώσω μια αίσθηση ισχύως πρέπει να κάτι που είναι υποδιάστερη εμού. Και αυτή την αίσθηση μου τη δώσει η κατάκριση, η κατακριτικότητα. Πρέπει κάποιος να τους πατώ, να πω πόσο χάλια είναι, για να επιβεβαιώνουμε διαρκώς πόσο καλό είμαι εγώ. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει καινοδοξία χωρίς κατακριτικότητα. Και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ενώ μέτρο μετρείται, αντιμετρηθεί σε τίμη. Ό,τι κοροϊδεύουμε θα έρθει μπροστά μα. Για να επέλθει ισορροπία, δηλαδή φιλανθρωπία, Αποδοχή του άλλου αδελφού, και ενότητα. Ένας από τους, ένα από την ουσία του Λόγου του Κυρίου μας είναι η ενότητα. Μας καλεί να ζούμε σε ενότητα κατά το πρότυπο του, της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, πώς μπορεί να υπάρχει ενότητα, αν ενοδοξώ συγκρούομαι, κατακρίνω τον άλλο και φουσκώνω όπως έχω είμαι Είναι προτιμότερη η αμαρτιά και η πτώση που θα με κάνει να αποδεχθώ τον άλλο. Γιατί εμεί μία φαντασίω, είμαστε στα χαλιά μα, στην αμαρτία μα, ξαφνικά αλλάζει κάτι και πιστεύουμε πω κάποιοι είμαστε, και αμέσω γινόμαστε κριτέ των άλλων. Είναι πολύ κακοί οι χριστιανοί που πιστεύουν κάτι τέτοιο, και σκληρόκαρδοι. Και οι πιο σκληρόκαρδοι είναι οι όψιμοι χριστιανοί, που ξαφνικά έχουν ζωή και έχουν ενθουσιασμό που θέλουν να σώσουν όλο τον κόσμο, θέλουν δηλαδή να κατακρεουργήσουν όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει ω συνέπεια, και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Την απώλεια της ενότητας. Κάποιους δεχόμαστε, ελαχίστου κάποιου όλους. Το που μεγαλοπροβλημένει και είναι. Αυτό που ενοχλεί τον Θεό, να θέλετε να επιτρέπετε αυτός ο όρος, είναι ότι η αρετή μας γίνεται αιτία να χωρίσουμε τους άλλους ανθρώπους. Οι πιο δύσκολοι άνθρωποι είναι οι ανεπίληπτοι. Που δεν μπορεί να σταθεί κανείς κοντά τους, άνετα. Αυτοί τι φέρνουν, μέσα από την ισχύ του διαλύουν τα πάντα. Η ισχύ όμω του χριστιανού που ενώνει τα πάντα είναι η συντριβή. Είναι η γνώση των αμαρτιών μα. Θα δούμε κάπου άλλο, το είχα δει, δεν ξέρω αν το προλάβουμε σήμερα. Αυτό που συντρίβει τα όπλα του διαβόλου και όλο το έργο του που στείλει σε εμά είναι η γνώση του ποιοι είμαστε. Η γνώση του ποιοι είμαστε, η αναγνώριση των παθών μα, των λαθών μα, είναι αυτό που συντρίβει όλη τη δύναμη του διαβόλου, όλα τα όπλα του. Τα, τα, τα, τα καταργεί. Να δούμε λίγο τότε, και θα δούμε παρακάτω τα άλλα, τι λέει, να γίνει πιο πρακτικό το θέμα, ο μάξιμος ομολογητής για την καινοδοξία Ο δαίμον της κενοδοξίας, κρυπτόμενος κάτω από τη γνήσι, αναλύει κάποια πράγματα, το καταλάβουμε, πολύ πρακτικός κλειπτόμενος κάτω από τη γνώση δήθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων. Εμβάλλει στην ψυχή μας μία αλαζονική αυτοπεποίθηση και καθιστά τον άνθρωπον απρόσεκτο. Με τη γνώση λέει, δέστε πώς μπαίνει η κοινοδοξία, με τη γνώση δήθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων. Τα ξέρουμε, τα πιάσει το μυαλό μας τα πνευματικά, τα θεολογικά, έχουμε μία λεπτή αίσθηση πράγματο, ότι γνωρίζουμε τα πράγματα. Μέσα από, λοιπόν, τη γνώση των υψηλών πνευματικών συστημάτων που η καινοδοξία. Αν το πούμε κοσμικά, διαφορετικά. Ο ιδεολόγος άνθρωπος που καινοδοξεί ότι αυτός ξέρει τι είναι καλό και κακό. Αυτός που δεν είναι λογίστης και είναι ποιητής. Ε, αυτός ο άνθρωπος σου λέει, εγώ έχω άλλο επίπεδο. Και είναι ένα φούσκομα κοσμικής καινοδοξία, ψυχολογικής καινοδοξίας... που του δίνει το δικαίωμα να δέρνει και να τιμωρεί τους πάντες... που δεν είναι σύμφωνοι με την διολειψία του... ή την ψυχολογική του ευαισθησία, που είναι ανωτέρου επίπεδου. Μα αυτή την έννοια, λοιπόν, και σε πνευματικό επίπεδο, το καταλάβουμε... λειτουργεί αυτό το πράγμα... Ό, Ό, Ό, πράγμα <σχελίου> ότι μέσα τη γνώση των πνευματικών ζητημάτων... και είναι εντυπωσιακό πως οι άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολλοί πνευματικά πράγματα, διανοητικά οι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι ψυχικά ευαίσθητοι το έχουν ευαισθησίες ανώτερου, οι είναι πιο σκληροί οι πιο απάνθρωποι είναι ανελαίτη, δεν έχουν επίκεια μέσα τους για ποιο λόγο γιατί η βάση όλα αυτό δεν είναι η αληθινή καινοδοξία. είναι η, η αλετρία του εγώ μας με έναν εκλεπτισμένο τρόπο αυτό λέγεται μυχεία σε όλη τη μεγαλοπρέπεια γιατί είσαι καλεσμένο να είσαι ενωμένο με τον Χριστό και με τον άνθρωπο, και εσύ πα κάπα παλού να είσαι ενωμένος, Με τον λογισμό σου, με τον δαίμονά σου. Αυτό είναι μυχεία πνευματική. Ο δέντρο λοιπόν τη κερδοδοδοξία, κρυπτόμενος κάτω από τη γνώση δίθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων, εμβάλλει στην ψυχή μία αναλαζονική αυτοπεποίθηση. Και καθιστά τον άνθρωπο να πρόσεκτο. Και τι γερνάει αυτό, ξέρετε. Πολύ απλά. Είσαι τέτοιο. Τι θα σε σώσει. Τι θα σώσει για έναν άνθρωπο που, είναι, που έχει αυτή την κοινοδοξία και την έπαρση. Η συντριβή από τις αμαρτίες του. Και ποια αμαρτία συντρίβει περισσότερο τον άνθρωπο. Η πορνεία. Τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή είναι ορατά, τα βλέπει ο άνθρωπος, τον συντρίβουν. Γιατί είναι και πάνω στο σώμα του. Γι' αυτό τον λόγο η ίση η κοινοδοξία ακολουθεί πορνεία. Απρόσεκτο δε και στέλνει στο δέμμα τη με τη σειρά του τώρα ο Δαίμο τι κάνει τη πορνίας. Αποφεύγω αμέσω, ο Δαίμο τι κάνει. Δεν το ρίχνει να ζήσει Όχι, άλλο κόλπο. Λοιπόν, αποφεύγω αμέσω να ρίψει την ψυχή στον βόρβορο τη πορνεία επιτυχάνει να εμπνεύσει τον άνθρωπο την προσπίζηση τη καθαρότητα. Προσπίτω καθαρότητα. Εγώ δεν πηγαίνω με γυναίκα, μια χαρά. Αλλά οι λογισμοί. Η καρδιά μα είναι δοσμένη σε 100 γυναίκε ταυτόχρονα. Αλλά καυτόχρονα ε, δεν κάναμε αμαρτία, δεν κοιμηθήκαμε με γυναίκα. Απ' όλα όλα. Αυτό τι κάνει. Από τη μια έχει την πορνεία και μια την ψευδέστηση ότι είσαι καθαρό. Λοιπόν, να ρίξει την ψυχή στο βόρειο τμήμα, να εμπνέει τον άνθρωπο την προσπίτηση τη καθαρότητα εφόσον εξωτερικώ τουλάχιστον διατηρεί τα γνωρίσματα τη συγκρατεία. Έστω και αν εσωτερικώ, κατά νου και διάνεμο, περιέμπεσαι ει άτοπου λογισμού. Δια τη προσπίτη αυτή καθαρότητα, εφόσον το εσωτερικό είναι βρωμερό, επισπά τον έπαινο των ανθρώπων. «Και ούτω ο δαίμονας της επιστρέφει την ψυχή στο δαίμονα τη καινοδοξίας» Το ένα οδηγεί στο άλλο. Αυτή είναι η συνεργασία των δύο δαιμόνων αποβλέπωσες στην καταστροφή της ιδέας της αρετής στην ψυχή του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος αμαχητή πλέον παραδείτη στην αμαρτία. Δι' αυτό λέγει το Υιρό Ευαγγέλιο αφού η Ρώδης εφόρεσε ιστον τον Ιησούν λαμπρών και από την Τημοέδημα, τον εξαπέστειλε στον τον Πιλάτο. Πιλάτο και η Ρώδη εννοεί αυτά τα δύο πάθη που συνεργάζονται. Την καινοδοσξία λέει ο μάξιμος ομολογητής στη συνέχεια εξαφανίζει η κρυπτή από τα βλέμματα των ανθρώπων πνευματική εργασία. Μου και εντύπωση κάποτε διάβαζα στο γερωτικό, πως έλεγε το πρόβλημα των κοινοβιατών, αυτών δηλαδή που είναι σε μοναστήρι με αδελφό, είναι η κοινοδοξία και τον ερημητών η Για λόγο, γιατί έχει αδελφούς άλλους και του φέρνει τον ζήλο να φαίνεται προς εφών, πούν μπράβο, τι άγιος είναι, τι ασκητής είναι, να κάνει προσευχαίος μετάνης γιατί υπάρχουν κάποιοι που παρατηρούν και λένε τι ωραίο που είναι και πέφτει στην κοινοδοξία, ο ερημητής επειδή δεν έχει αυτό τον έπαινο, έχει την ακιδεία Την καινοδοξία λοιπόν εξαφανίζει η κρυπτή από τα βλέμματα των ανθρώπων πνευματική εργασία. Η δεφυγάτη τη καινοδοξία, τώρα για να μην μιλάνε και πολύ πνευματικά και λίγο χαθούμε, να το πούμε και πιο λιανά. Τι είναι καινοδοξία για έναν άνθρωπο σήμερα, Μια μάνα που να λέει τι γιο έχω. <ΛΛΣ> Μια μάνα λέει η δική μου κόρη τι γαμπρό πήρε χριστιανό καρατίον. Με πτυχία, με χρήματα. Ω γιο μου, τι αυτοκίνητο πήρε να δείτε. Είναι επιτυχημένο χριστιανό. Και ωραίο μάξι έχει, και σπίτι έχει, και καταθέσει έχει, και ωραία γυναίκα πήρε. Και πολλά παιδιά έκανε. Δεν αποφύγει την τεχνογνωσία, έκανε πέντε. Και νοδοξούμε. και μπαίνει σύγκριση. η γειτόνισε τι πήρε, οι άλλοι τι έκανε. Οι χριστιανοί εκεί στην ενωρία, στο ίδρυμά μα κλπ. Αυτό είναι η κοινοδοξία που μα τρώει. Και ανταγωνίζεται ο καθένα. Τι γνώμη έχω για το παιδί μου. Πρόσεξε. Τι ώρα θα γυρίσεις και ποιοι θα σε δούνε. Μην γίνουμε ρεζίλεις στον κόσμο. Βέβαια, αυτά ήταν τις 80. <laughs> Από τότε είμαι ακόμα. <laughs> Είναι προβλήματα, λοιπόν, που βασανίζονται τον άνθρωπο. Τι εικόνα έχουν άλλοι για μα, Τι θα πούει ο κόσμος για μας. Ε, δεν το ακούσαμε πολλές φορές. Τι θα πει ο κόσμος για μας. Και τι λέμε για να το καλύψουμε χρυσένοι. Θα το σκανδαλίσουμε. Δηλαδή, θα εκτεθούμε στην ουσία. Αλλά τι ωραία που το δώσαμε για να μην φαίνεται ότι είναι πάθος μας θα σκανδαλίσουμε και δεν είναι σωστό να σκανδαλίζουν οι Χριστιανοί Εκείνος ο οποίος η περηφάνεια εξαφανίζεται τότε όταν άνθρωπος αποδίδει τα κατορθώματα της αρετής του αποκλειστικό και μόνον εις τον Θεό Εκείνος ο οποίος προσπαθεί να πραγματοποιήσει της αρετάς για να κερδίσει τη ματέαν δόξα των ανθρώπων είναι φανερό ότι και τη θρησκευτική διδασκαλία την κάνει μόνο και μόνο για την κενοδοξία και την αθραπαρέσκεια. Ο άνθρωπο αυτό τίποτα δεν κάνει χάρη πνευματική οικοδομή, αλλά και συζητήσει του δεν έχουν σκοπό το θείο αυτό έργο. Ισόλα σε περιπτώσει, και όταν πράττει ή και όταν διδάσκει, με τα μανία σκηνιγά του επένου και τη δόξα αυτών που τον βλέπουν ή τον ακούουν. Ό,τι δεν πράγματι αυτό συμβαίνει, και πώ φαίνεται αν αυτό συμβαίνει, το εξηγεί παρακάτω πώ φαίνεται. Ό,τι δε πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή το ελαττήριο των ενεργειών του, είναι κενοδοξία. Αποδεικνύεται από την λύπη την οποία δοκιμάζει ο Σάκης μερικοί από αυτούς που τον ακούν, το βλέπουν, κατηγορήσωσιν ή και αυστηρός ελέγξω τους λόγους της πράξης του. Η σφοδρά δε λύπη την οποία δοκιμάζει ο κενόδοξος από την κατάκριση, κατάκριση, τον πράξιόν του ή τον του δεν οφείλεται στο ότι δεν επέτυχε η πνευματική οικοδομή των αδελφών αυτό το κάνει το επιδίωκε αλλά στο ότι τον εταπείνωσαν και δεν του προσέφεραν επένους, τιμάς και δόξας εμείς προσχηματιζόμαστε ότι το κάνουμε για το καλό του κόσμου για την πνευματική οικοδομή, οτιδήποτε άλλο και πώς φαίνεται όταν μας αμφισβητήσουν πώς αντιδρούμε και αντίδρασή μας Έχετε την υποκρισία ότι αυτό είναι για να προστατεύσουμε την αλήθεια. Την αλήθεια δεν προστατεύεται από εμά. Η αλήθεια είναι αυτή που είναι και δεν έχει ανάγκη προστασία. Και οι άνθρωποι δεν σώζονται από εμά. Η τη φίλη τους σώζει. Άρα είναι ένα ψέμα. Μου θύμισε κάποιο που μου έλεγε το εξή. Λέει κάποιο ηρωικί, η Κάστα, πολύ ωραίο κήρυγμα. Και μόλι πήγε στο ιερό, του λέει: Μπράβο, τι ωραίο που τα πει σήμερα. Λέει: πρόλαβε άλλο. Πάλι, ποιο τον πρόλαβε. Την άλλη κυρινή, πάρε το κηρύγμα. Πάει πιο κοντά, μόλι κατέγει ο άνθρωπο να λέει: Μπα σε πρόλαβε άλλο. Ποιο πρόλαβε, παιδί μου. Μόλι κατέβαίνει δίπλα του, λέει: μόλις πόδι ωραίο. Λοιπόν, σε πρόλαβε άλλο. Ε, σε πρόλαβε, δεν είναι τενάλλο, λέει. Ο διάβολο. <laughs> Ουσιαστικά έρχεται ο αντικείμενο και μα αποπροσανατολίζει από την πραγματικότητα. Και ζούμε ένα ψέμα και μία πατρί. Ποιοι είμαστε οι άνθρωποι. Τίποτα δεν είμαστε χωρί χάρη του Θεού. Το λέμε στα λόγια. Δεν το ζούμε στην πράξη. Γιατί αν το πιστεύαμε αυτό, θα ήμασταν καταδικτικοί. Θα αναπαύονταν οι άνθρωποι κοντά μας, θα νιώθαν ειρήνη, δεν θα νιώθαν πίεση. Χαρακτηριστικό, λέει, συνεχίζει ο Μάξιμος Ομολογητής, γνώρισμα της καινοδοξίας είναι η προσπάθεια να εφελκύει ο άνθρωπος την εκτίμηση του ανθρώπου δια την αρετήν και δια όσα ακολουθούν την αρετήν. Ο αυτό χαρακτηριστικό γνώρισμα της υπερηφάνεια είναι η για τα κατορθώματα των πνευματικών αγώνων και η περιφρόνησή του προς τους λοιπούς. Αυτό Κύριος είναι που καίει. και είναι μεγάλο πρόβλημα η καύχηση, η περιφρόνηση προς τους λοιπούς. Κοινό δεγνώρισμα των δύο ανωτέρων παθών είναι η μία απόδοση των κατορθωμάτων του εις των θεών Θεόν με την βοήθεια του οποίου τα επιτέλεσε. Ο υπερήφανος πάλι και κενόδοξος κοσμικός καυχάται δια την ωραιότητά του, τον πλούτων του, τη δύναμή του, τας γνώσει του και δι' αυτόν επιδιώκει να επισπάσει τον έπαινο και τη δόξη του ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να απαλλαγεί κανείς από την κενοδοξία. Κατορθώνει ο άνθρωπος να απαλλαγεί μόνο δια της μακράν της ανθρωπίνης προσοχής εν κρυπτό δι' του πνευματικού έργου και δια τη συχνή προσευχή. Να κάνουν πνευματικό αγώνα κρυφά, μακριά από τα μάτια των ανθρώπων, και από την προσευχή. Και πώ καταλαβαίνει κανεί ότι έχει απαλλαγή από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Μια πρακτικό, Όταν φτάσει η στοσίμη να μη μην μνησει κακή εναντίον εκείνου που τον εκακολόγησε και εξακολουθεί να τον κακολογεί. Λοιπόν, όταν κάποιο μα κακολογεί, βγαίνει μνησίκακια τότε είμαστε δούλοι αυτού του πάθους. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι, γιατί έχουμε πολλά ακόμα. Ίσως και την άλλη εβδομάδα. Τότε, να συνεχίσουμε. Συγγνώμη, για την που έχουμε όλοι. Όταν έχουμε την εκκλησία, για παράδειγμα, Πρώτο που όμω είναι η Εκκλησία. Τι παράδειγμα μα είναι η Εκκλησία που βλέπουμε ότι έχει δηλαδή καλέ σχέσει με την πολιτεία, είτε την αριστερή, δεξιά, είτε το φασιζητή, είτε το φασινίζει κόσμο. Τι παράδειγμα μα είναι. Αν το κάνει αυτό, κακό. Συγγνώμη για την κακή κατάσταση. Ποια κακή, είσαι κακή. Είναι κακό παράδειγμα το κάνει αυτό. Να δούμε επίση κάτι άλλο που λέει ο Άγιο Ισακ, ο, ο Σύρο. Άσομαι κάτι άλλο μου σε λεπτό λίγο. Πού είσαι, βρε. <κυρίου> Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κανείς άλλος, πέστε μου. Εντυπωσία με αν είπατε ότι όταν φτάνει κανεί στην πορνεία, μπορεί να μην είναι σωματική η συμμετοχή στην αλλά να είναι μέσω λογισμών και είναι πολύ Θέλω αυτή Γιατί αυτή η Δεν κατακριτικάζονται αυτοί οι λογισμοί. Κατακριτικάζεται η αποδοχή, η καλλιέργεια των λογισμών. Ο λογισμός από όντως δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχει η προσβολή του λογισμού που δεν είναι αμαρτία. Υπάρχει η, ο, η, ο η, η αδιαφορή του λογισμού που δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία έρχεται υπάρχει ο άνθρωπος να συζητά θυλίδωνα και να καλλιεργεί τον λογισμό. Και να τον επιλέγει και να κατακτάται από αυτό. Πότε έχουμε πτώσει. Φαίνεται, δεν ξέρετε από αμαρτίες εσείς. Λόγις μου, Καταλαβαίνετε τώρα, όσοι Δεν κατάλαβα και επανέλαβε. άν μιλάμε και δεν έχει αποτέλεσμα. Έχουμε τους λογισμούς μέσα μας, δεν είναι αλλά η γυναίκα μας μας τη λέει. Γιατί σου τη λέει. Ε, μην κοιτάς και σε ευλογημένα. Δεν μπορείς να έχεις καλό λογισμό χωρίς να κοιτάς. Μην κοιτάς και έχει καλό λογισμό. Πρέπει να έχει να καλό λογισμό. Γιατί θα βάλεις κακό λόγιζόμα στη γυναίκα σου. Πώς είναι μισό μέτρο να κυπνάω. Πώς. Στο μέτρο να κυπνάω. Στο μέτρο να κυπνάω. μέτρο κυπνάω. δύο μέτρα δεν κυπνάς. <laughs> είναι θέμα... Ε, όταν ο ένας καταλάβει τον άλλο, φεύγει το πρόβλημα. Είναι θέμα χρόνου. Θα σε καταλάβει. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι. Μετά τα 13 θα καταλάβω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Αν έρχει συντριβή και μετάνοια, χωρίς να υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει επικοινωνία με τον Χριστό χωρίς να τον γνωρίζουμε, Μία συντριβή, ο οποία δεν έχει αναφορά προς τον Θεό, συνήθως είναι κακομ... ένα... μια κακομορίστικη κατάσταση στον τρόπο που λέει «Τι άνθρωπος είμαι και τι έκανα» Η συντριβή έχει το λόγο, όχι ότι «Τι αμαρτωλός που είμαι», αλλά από πρόσβαλα μία σχέση. Η συντριβή οδηγεί σε έναν ηθικισμό την εξυπηρέτηση ενός απρόσωπου ηθικού νόμου, όταν λέμε «Πώ, από τι έκανα» Υπάρχει μια συνείδηση που, εκθε... που, μας... που μας κεντάει, μας... μας ενοχλεί και λέμε τι έκανα. Έχουμε έναν νόμο που μας δείχνει επίση ότι κάναμε λάθος και συνεχωριόμαστε για τα χάλια μας. Είναι μια συντριβή αυτό, δεν είναι μετάνοια αυτό. Η μετάνοια έχει να κάνει με την έννοια ότι οι πράξει μου πρόσβαλα μια σχέση. Και θέλω να αποκαταστήσω τη σχέση με τον Θεό. Αν τώρα ο άνθρωπος μέσα του κρυφά λειτουργεί αυτό, δεν το ξέρω, Θεός το γνωρίζει. Εμεί λέμε τι υπάρχει. Το ότι μπορεί κάποιο φανερά να δείχνει ότι συνδέεται με Χριστό και να είναι ψέμα και ένας να φαίνεται ότι δεν συνδέεται ο Χριστό και κρυφά να συνδέεται. Αυτό η ψυχή του ανθρώπου το γνωρίζει και ο Θεό. Αλλά στην ουσία η συντριβή έχει την έννοια το ότι πρόδωσα μία σχέση. Εξέθεσα τον εαυτό μου στην προσβολή μία σχέση. Και πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η σχέση. Αυτή είναι η εξάλλου τη αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία ότι παρεύει κανένα νόμο, πρόσβαλα μία σχέση. Αυτή είναι η διάκριση της πνευματικής ζωής και αυτό επίσης καλά που το επισημάνατε γιατί μία κατασυκοφάντηση κατα της πνευματικής ζωής που φταίμε πάρα πολύ εμείς οι χριστιανοί και οι παπάδες είναι ότι θεωρούμε ότι η είναι η παράβαση ενός νόμου. Η αμαρτία δεν είναι η παράβαση νόμου, είναι η καθήβρηση μιας σχέσεως. Και η μετάνοια δεν είναι ε, να καθαρίσω το λεκτήτω να ότι έχει κάποια μολυσματάκια... και τώρα να το καθαρίσω και είμαι λαμπερός σαν το αστέρι... και τι ωραίος που είμαι και μπράβο μου... αλλά η μετάνοια έχει να κάνει με την αποκατάσταση μιας σχέση, Με τη συμφιλίωση με τον Θεό. Τη συμφιλίωση με τον εαυτό μου. Τη συμφιολίση με τους ανθρώπου Όταν παρατηρούμε τις να παράγει καινοδοξία... Όταν... παρατηρούμε να είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, να παράγει την κενοδοξία και πολλέ φορέ και η ίδια η Εκκλησία θέλει την καινοδοξία μπαίνει στο πνεύμα του κόσμου που σου λέει, και τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνουμε, βοηθάμε αυτό, κάνουμε το άλλο, έρθατε κανάλια να μας δείτε. Και αυτό γιατί λείπει ο Χριστός από την καρδιά μας και δεν το ζούμε και έχουμε ανάγκη απολογίας και ανάγκη μαρτυρίας του ποιοι είμαστε, γιατί δεν ζούμε τον Χριστό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα η θεραπεία είναι να ζήσουμε τον Χριστό προσωπικά για να εκλείψει αυτός ο φόβος και αυτός ο κίνδυνος. Παραγγόντως, κάποιο πατέρα κάποιους πατέρας, μπορεί να αγιάζει αυτοκίνητα. Ο, ο, κουνωμά μου, πλάκανες. Δεν έχει την έννοια της καινοδοξίας τι αυτοκίνητο έχω. Έχει να κάνει την ευλογία του Θεού για να με κάνει να χειριστώ αυτό το εργαλείο και αυτόν τρόπο, με τρόπο θετικό και να με προστατεύσει. Να έχω την ευλογία του θείου και την προστασία του, όχι να ευλογήσω το αντικείμενο, αλλά την πράξη ζωής μου. Θέλω σε κάτι που προηγουμένω, για την που δεν μπορεί να το αντιληφθώ Η αμαρχία είναι προσβολή του Θεού και προσβολή προς τον εαυτό μας και τους στον συνάνθρωπο, δηλαδή, η αμαρχία να κάνει... Ότι κάνουμε κάτι κακό στον εαυτό μα, είναι κάτι, κάτι, κάτι καταστροφικό και κάνουμε αυτό στον εαυτό μα. Ο Θεό να δει από μια μαρτυρία μα δεν, δεν τον αγγίζει. Τον αγγίζει, γιατί είμαστε κομμάτι του και εμεί είμαστε εικόνα του και είμαστε παιδιά του. Εσύ έχει τον γιο, τον Στέφανο. Όταν αμαρτάνει και κάνει κακό στον εαυτό του, δεν τον προσβάλλει και εσένα, δεν σε πληγώνει. Στον... Για μας, ναι, Για εμά είναι, αλλά ο Θεός να δει από τη έτσι... Το ίδιο ακριβώ, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, παιδιά του Θεού ένα κομμάτι του Θεού αν θέλει. η δική μας αμαρτία προσβάλλει την φύση την φύση μας και προσβάλλει τον Θεό μα ο Ιαυτός μα δεν είναι ξεχωρός από τον Θεό γιατί ο Θεός μας έφτιαξε είμαστε πνοή Του και άρα είμαστε πνοή αλήθειας όταν εγώ λέω ψέμα προσβάλλω την πνοή την πνοή Του που είναι αλήθεια που είναι φως, που είναι αγάπη, που είναι ενότητα. Όταν όλα αυτά που με έφτιαξε εκεί είναι αυτός ο ίδιος, που είμαστε η πνοή του, που, είμαστε, που είναι αλήθεια, που είναι φως, που είναι αγάπη. Εγώ το προσβάλλω, προσβάλλω τον Θεό. Και δεύτερο είναι γιατί με αγαπάει πιο πολύ από ότι εγώ αγαπώ τον εαυτό μου. Έτσι δεν είναι. Και στα τένιξε πάρτι χιλιαίες που μπορεί να μετράμε αυτό, δηλαδή, να μην μετράμε τον αυτό αυτόν σε σχέση με αυτά που κάνουμε εμεί και σε σχέση με τα όσα κάνουμε άλλοι. Ε mm. ε είναι κάτι ανάλογο με την ε πορεία αυτή τη πρακτική με του Γιωχτού. Δεν το κατάλαβα, ασχενού. Κάνω κάτι, συντεχνένω κάποιο κάτι και μετράω και λέω αυτό το έκανα καλό ή εκείνο δεν το έκανα καλό ή έντε. Ναι, αυτόν μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αν προβληματίσουμε για να θεραπευτώ, να διορθωθώ, να γίνω, είναι αλλιώς. Αν όμως το κάνω γιατί φοβάμαι τη γνώμη των άλλων. Φοβάμαι τη γνώμη του εαυτού μου για τον εαυτό μου. Είναι άλλο πράγμα, είναι πρόβλημα. Να σου πω ένα εδώ, μπορείς, δεν κούπινω παλιό όμορφο. Δέστε λοιπόν. Ο Αβάς, ναι. Λείχω πάνω σε αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλογα και θέλω να... <κυρί> Ε, ας πούμε, κάνω, κάνουμε κάτι. Ε, εκείνο που χρειάζεται είναι να μην πούμε τι κακός άνθρωπος είναι, αλλά να νιώθοντας την ε, απόσταση πια που μας χωρίζει από το Χριστό, αυτό να μας τεναχωρήσει και να... Δεν το φιλοσόφω, μη γίνεται απλά. Έχω σήμερα. τα χάλια μου, λέω, ήμαρτο. Ε, λεκτικά τώρα μάθει, <Συκλή> ναι. Ουσιαστικά... ναι, αυτό ακριβώς. Ένα ασκητή διηγήθηκε. Γιατί πέρασε ώρα, και θα πούμε και την επόμενη Τρίτη. Διηγήθηκε το εξή περιστατικό διατοναβά Θεόδωρο τη Φέρμη. Κάπου έλεγε ο ασκητή αυτό, μετέβει να απόγευμα να τον επισκεφθώ. Ήταν το καλοκαίρι και τον βρήκα να φορεί ένα πλεκτό εσχισμένο τόσο, ώστε άφηνα κάλυπτο το στήθο του από τη μέση και επάνω. Το δεκουκούλιόν του δεν το εφόρει, αλλά ήταν ριγμένο έμπροσθέντου. Ενώ δεν συζητούσαμε, ήλθε ένα αξιωματούχο εκ τη πόλη Διανατονιδίου. Μόλις εκτύπησε ο ξένος, επιτάχτη έτσι όπως ήταν αβάς Θεόδωρος και τον επιδέχθη. Εκάθισε μαζί του στη θύρα και άρχισε να συνομιλούν. Τότε εγώ, για να μη συνομιλεί, μη έλαβε ένα μικρό κομμάτι παλαιού επανοφορίου... και το έριξε πάνω στου ώμου του. Αμέσως, όμως, ο γέρον το επήρε με τη χείρα του και το έρεπε κάτω. Όταν έφυγε ο επισκέπτης, του είπαν, «Δια τι αβά το έκαμε σε αυτό, ο ή μήπω διαναυλαβεί, τι εντύπωση θα αποκομίσει έτσι που σε είδε, πώ εξηγεί τη στάση σου αυτή. Μήπω έχει. Απαντάω ο Θεόδωρο. Μήπω έχει τη γνώμη ότι πρέπει ακόμη να δουλεύουμε του ανθρώπου, διότι δηλαδή δεν είμαι θανθραπάρεσκη. Ε, τη δουλειά μα και έφυγε. Όποιο λοιπόν έχει επιθυμία να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Όποιο πάλι αναζητεί αφορμά διασκανδαλωθυρία, σκανδαλιστεί. Εγώ πάντω όπω ευρεθώ, χωρί να προσποιηθώ, διαναρέσω του ανθρώπου, θα υποδέχομαι του επισκέπτε μου. Χοριά τη γύφτο, αλλά ορατή γύφτο. Με την εξήγηση αυτή έδοχησε και την εξή εντολή στον μαθητή του: Η ανέλθει κανεί να με να του πει την αλήθεια. Εάν τρώγω, θα του πει τρώγη. Εάν κοιμούμε, θα του πει κοιμάται. Δεν θα μεταβάλει στην πραγματικότητα για να του δημιουργήσει ψευδή εντύπωση χάρη ανθραπαρέσκεια. Τόσο πολύ ο Αβά απέφευγε την ανθρώπινη δόξα, την οποία θα ανασύμω εμεί Εμεί που πληροφορούμε τα λαμπρά αυτά παραδείγματα, και αν ακόμη δεν μπορούμε να μιμηθούμε καθ' ολοκληρία την στην αυτή πνευματική εργασία του γέροντος... διότι είμαι θα ακόμη ασθενή, ώστε να καταπατήσουμε τελείω την ανθρώπινη αρέσκεια, τουλάχιστον όμω να τη συγχαθούμε. Ο Σάκη μολύνει την συνείδησή μα, για να μην γίνομεν εχθροί του Θεού, επιδιώκοντα να αρέσουμε ει του ανθρώπου. Ο Αβά Δανίλη διηγείται το εξή περιστατικό. Κάποτε έλεγε: Συναντήθημεν με τον Αβά Πημένα, και φάγαμε μαζί. Όταν δεν τελείωσε το φαγητό και σηκώθημεν από το τραπέζι, μας είπε ο Αβά Πημήν: Αδελφοί, πηγαίνετε τώρα να ξεκουραστείτε λιγάκι. Οι σύντροφοί μου λοιπόν απεχώρησαν για να αναπαυθούν. Εγώ όμω παρέμεινα λίγο, διότι επεθύμουν να συνομιλήσω ιδιαίτερα με τον Γέροντα. Προ τον σκοπό λοιπόν αυτό, εισήλθουν του γέροντος, ο Αβάς, που δεν ανέμενε. Επίσκεψη προσήφχετο. Μόλις όμως με αντιλήφθη, αμέσως έπεσε στο κρεβάτι του και προσεπίτο τον κοιμισμένο. Με αυτόν τον αξέπινο τρόπο, εργάζεται ο γέρον κρυφά χωρίς επιδείξεις... χωρίς να τον προσέχουν οι άναθρωποι. Και ένα τελευταίο. Λοιπόν, κάποτε έζει ένας μεγάλος ασκητής, «Όστις ή τον Γεϊρεύς», τον έλεγαν ευλόγιων. Αυτός λοιπόν ενίστευε δύο συγχρόνες ημέρα ή και εβδομάδα. Προσέξτε, είναι πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό. Και, μη, ολόκληρη, ή, και ολόκληρη την εβδομάδα την περνούσε χωρί να φάει απολύτω τίποτε. Όταν δε κατέλειε, έτρωγε μόνο λίγον άρτον και αλάτι. Τον ευλόγιο για την άσκησή τον δόξαζαν πολλοί άνθρωποι. Μίαν ημέρα ο, ο Ευλόγιο επισκέφθηκε το ναυάγιο Σιφ, ώστι παρέμεινε Ισπανεφό και ανέμενε να συναντήσει πλησίου αυτού σκληρωτέραν άσκηση. Πήγε να δει μεγαλύτερο ασκητή ο Ευλόγιο. «Ο Αβάς Ιωσήφ τον υπεδέχθη χαρούμενος και έδωσε εντολήνη στο μαθητή του να ετοιμάσει τράπεζα προς τιμήν των επισκεπτών από όσα έχουσιν. Όταν ήλθε η ορισμένη ώρα, εκάθισα για να φάγουν. Οι μαθητέ που συνόδευαν των ευλόγιων, ήπωνε στον τον Αβάν Ιωσήφ, «Ο πρεσβήτρος δεν τρώγει παρά μόνο αλάτι και άρ, και αλάτι. Στην παρατήρηση αυτή, ο Αβάς Ιωσήφ ουδέ μίαν απάντη συνέδωσε, αλλά έτρω το βιολύτες, Ο Ευλόγιος, λοιπόν, με τους μαθητές του παρέμειναν τρεις ημέρες. Κατά το διάστημα των τριών αυτών ημερών, δεν άκουσαν ούτε τον Αβά Ιωσήφ, ούτε κανένα από τη συνοδεία του να ψάλει να προσεύχεται εκφόνο. Αυτό δεν συνέβη, διότι ο Αβάς Ιωσήφ και η συνοδή του εξετέλουν... την πνευματική εργασία σιωπηλώς και μακράν της προσοχής των άλλων. Μετά από τρεις ημέρες οι επισκέπτε ανεχώρησαν. Χωρί να συναντήσουν αυτό που ανέμεναν και ω εκ τούτου δεν ωφελήθησαν. Περίμεναν ασκητικά, κάτι να πάρουν ωφέλη και παραδείγματα θανάση. Τι οικονομία όμω ο Θεό για την ψυχική των ωφέλειαν. Καθώ επέστρεφαν εις τις σκήτη τον, έγινε νομίχλη και σκοτίνιασε σχεδόν ο τόπο. Ο ευλόγιο λοιπόν με τη συνοδεία του περιπλανήθησαν στην έρημο. Περιπλανόμενοι δεν βρέθησαν πάλι πρώτου ασκητήριου του Αβά Ιωσήφ. Ενώ δε ετοιμάζονταν να χτυπήσει την πόρτα. Για να του ανοίξουν, έξαφνα άκουσαν από μέσα να ψάλουν οι μοναχοί. Τόσο δε κατανεκτική ήταν η ψαλμοδία, ώστε παρέμειναν ακροόμενοι αρκετό διάστημα, χωρί όμω να καταπαύει η ψαλμοδία. Τότε οι ναγκάστη να χτυπήσουν. Μόλι αν τελείωσε να χτυπήσετε, η μοναχή του Αβάιο Σιφ, από το εσωτερικό του κελίου, αμέσω σταμάτησαν του ψαλμού και άνοιξαν υποδεχθέντε με τα χαρά στου ξένου. Την πρώτην αυτήν κατάπληξη διδέχθηκε Δευτέρα. Ο Ευλόγιο, λόγω τη ζέστη, εδίψασε και ζήτησε νερό. Ένα λοιπόν εκ του μοναχών του Αβάιο Σιφ του προσέφερε με ένα πύλινο δοχείο νερών ποταμίσιων που είχε όμω ανακατευθεί με θαλασσινόν. Μόλι το έβαλε στο στόμα του Ευλόγιο, δεν ειδηνήθη να το πει. Αμέσω δε αντιλήφθη ότι αυτό έγινε αντιδιάσκηση και δι' αυτό έπεσε γονατιστό πρώτων ποδών του Αβάιο Σιφ και του είπε: Τι είναι αυτό που βλέπω, Αβά, όταν ήμεθα μαζί μα δεν εψάλεται καθόλου. Ενώ αφού εφήγαμε, εισκολλήθητε επί μακρό με την ψαρμοδία. Ιστράπηζαν πάλι όταν καθίσαμε να φάγουμε, επίνατε ίνον. Τώρα όμω διαπιστώνω ότι εσεί χρησιμοποιείτε για να πίνετε νερό ναλμυρών, που σχεδόν δεν μπορεί να το πιει κανεί. Ο αβάσιο Σιφ κατά και την ιστάτη προσπάθεια να αποφύγει τον έπαινον και τα εγκόμια των ανθρώπων, απήντησε. Ευλογημένε, λάθο έγινε. Ο αδελφό που σου προσέφερε νερό είναι ο λίγο ελαφρό κατά και το ακάτεψε με θαλασίνο χωρί το προσέξει. Αυτή όμως την εξήγηση δεν την εδέχθη ο Ευλόγιος και δι' αυτό με την υπομονής παρεκάλλει τον γέροντα να του πει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπό την πίεση αυτή, ο Αββάς Ιωσήφ είναι εγκάστη να το αποκαλύψει με μεγάλη του στενοχώρια την αλήθεια. Εκείνος ο λίγος άρτος που παραθέσαμε στο φαγητό ήταν για την αγάπη σας. Οι μοναχοί πίνουν μόνον από το υφάλμιο ροναυτοείδωρο. Επίσης όταν είμαι θα μόνοι ψάλλομαι. Όπω άκουσε, όταν όμω έχουμε επισκέπτε για να αποφύγουμε του επένου, αποκρύπτουμε την προσοχή των την εργασίαν ημών. Δι' αυτό δεν εψάλαμε τότε. Κατ' οικονομία περιφρονούνται στην ψυχή μα από την κοινοδοξία. Εκ τη αφορμή αυτή και κατ' επιθυμία του αβά ευλογίου, συνέχισε ο Ναβά Ιωσήφ. Οι μοναχοί πρέπει να είναι διακριτικοί και να εξοικονομούμε σύνεση τα διαφόρου καταστάσει, ώστε ούτε να σκανδαλίζουν ούτε να διαγύρουν τους επένους και τα εγκόμια των ανθρώπων. Ξέρετε, το πιο δύσκολο είναι να μην φαίνεσαι ούτε καλός ούτε κακός. Και το κακός κάτι είναι. Σπουδαίος είσαι. Και το καλό σπουδαίος είσαι. Το να είσαι όπως όλοι είναι το πρόβλημα. Η διοριθμοί είναι το πρόβλημα. Αν είσαι όπως όλοι οι άλλοι, δεν έχει γούστο. Ε, σαν κι σαν και αυτού, είναι δυνατόν. Εκεί ακριβώ χτύπιαται καινοδοξία. Όταν είμαστε όπως οι άλλοι. Με την ωραία αυτή διδασκαλία, απέκοψε από τον Αβάνευ Λόγιο τα ολίγα ίχνη τη Αθραπαρέσκεια και τον έπειση να εργάζεται πλέον κρυπτό, μακράν τη ανθρωπίνη προσοχή. Ο Ευλόγιο και οι μαθήτε του ωφελήθησαν πάρα πολύ. Αναχωρούνται δε είπε ο Ευλόγιο προ τον Αβά, Ιωσήφ, Αυτό πράγματι που κάνετε είναι η γνησία εργασία των μοναχών. Αυτά. Διευχόν <Κι> να γύρω πατέρων ημων κυρίε του Χριστέω Θεοσιμών, ελέησον και σώστον εμά.